Στοιχη 11-14 Δια τη χριστιανική τελειότητα έξοχων κίνητρων η τελική σωτηρία. 11 Α πράττουμε ενδέ τα έργα αυτά τη αγάπη, ακούραστη και χωρί αναβολή, γνωρίζοντα ει ποιον καιρών ζούμεν. Ζούμενη εποχή που απαιτεί επιγόντω την άσκηση τη αρετή, διότι είναι πλέον ώρα να σηκωθούμε από τον ύπνο τη αμελία που μα κάνει δύσκολο κινήτουση στο αγαθόν. Διότι τώρα η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας, η οποία θα σημάνει την πλήρη απολύτρωση των πιστών, είναι πλησιαστέρα προς εμάς παρά τότε που εμπιστεύσαμεν. Εάν λοιπόν τότε δείξαμε ζήλον και δραστηριότητα, πολύ περισσότερον πρέπει να τα δείξαμεν και τώρα. 12. Ο παρόν βίος που μοιάζει με νύκτα σκοτεινή, επροχώρησε, Είδε η ημέρα της μελούση ζωής, επλησίασε. Και αν ακόμη ο κύριο δεν έλθει σύντομα δια τη Δευτέρα του ενδόξου παρουσία, έρχεται όμω δια τον καθέναν μα δια του θανάτου. Πλησιάζει λοιπόν δια τον καθέναν μα η μέρα τη μελούσης ζωή. Ας αποθέσουμε λοιπόν σαν άλλα νικτερινά ενδύματα τα έργα τη αμαρτία που γίνονται στο σκοτάδι, και σαν ενδυθώμενε σαν άλλα όπλα τα φωτεινά έργα τη αρετής 13. Όπω υπεριφέρεται κανεί την ημέραν που τα βλέμματα πολλών τον παρακολουθούν, έτσι και εμείς ασυμπεριφερθόμεν με ευπρέπεια και ευταξίαν, όχι με άσεμπνα φαγοπότια και μέθας, ούτε με πράξεις εσχρότητος και ασελγίας, ούτε με φιλονικίας και ζηλοτυπία. 14. Αλλά φορέσατε σαν ένδυμα της ψυχής σας τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ώστε στην όλη ζωή σας να ομοιάσετε τελείω προς Αυτόν και μη φροντίζετε δια της σάρκα πώς να ικανοποιείτε τα σπαρανόμους επιθυμία της. Τέτοια πρέπει να είναι η συμπεριφορά σας μέσα στην κοινωνία που ζείτε.